100,9 FM Stereo. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή Είσαι του αλλά ελληνικά έργαμο το να χρησιμοποιήσουν. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουνε, Πούσημο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτη του καροτσάκι με το χείρι σόιμπλε να το μετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοποιήσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλει. Δεν έλαβα και είχε ασχοληθεί κανένα για τον επιφανειακό ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων. Ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ωραία, Λέξα, θα με τρελάνει σε κούβιλα, δηλαδή δεν με τρελαφώνει σε φίλο. Εσύ δεν μα είπε ότι ήσουνα... είσαι θαυμαστή του σχεδίου Μάρσαλ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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι. Στους 101,5 είμαστε και σήμερα στο ράδιο Άρτα. Στον τοίχο 10 με 11, Γιάννης Λαζάρους στο μικρόφωνο, οι δικές σας επεμβάσεις στο γνωστό τηλέφωνο. Για να ρίξουμε μια ματιά όσο μπορούμε πίσω από κάμια είδηση <Ρι> αλλά και το πίσω μπροστά να το φέρουμε <Ρι> όπως καταλαβαίνεις φίλε μου <Ρι> δεν. Κυρία μου και κύριε μου, ενώ κρύωσε, ε, ψύχρανε λίγο ο καιρός και πάνω που περίμενες όπως κάθε Σεπτέμβριο να γίνει η Επανάσταση, άλλη Επανάσταση μας βρήκε. Πολυμάνε η πολέμαρχοι, πολέμαρχοι του δημοκρατικού τόξου, like α ας πούμε, το ναζισμό. Το Δημοκρατικό Τόξο πολεμάει τον Ναζισμό. Ψυχεία, παιδιά! Παρακαλώ. Καλημέρα. Λοιπόν. Το δημοκρατικό τόξο παλεύει Πάνε τα αντιμνημόνια Πάνε οι μάχες για τα φάρμακα Πάνε οι μάχες για τα δάνεια Παλεύει το ναζισμό το δημοκρατικό τόξο Με μπροστάρει τον καπετάμ Κυρία μου και κύριέ μου ο, Βέβαια δεν θα το κάνουμε με το λαθάκι Θα το κάνουμε μισό λεπτάκι Να κάνουμε τη... Να τιμωρήσουμε τον Ιχολύπτη Του τιμωρήσουμε άγρια δηλαδή Λοιπόν τι λέγαμε ναι Και ενώ πολεμάνε όλοι τον ναζισμό για τον οποίο δεν ξέραν τίποτε Τίποτε σου λέω αυτά που συμβαίνανε Μέχρι προχθές 18 του μηνός δεν τα είχε πάρει χαμπάρι κανένας Μα κανένας Και τώρα πέσανε οι ρε παιδί μου Και πολεμάνε τον ναζισμό Πολιτική Δημοσιογράφη Το τι εικόνα πέφτει πά, πά, πά, Η δυστυχία σου ξέρεις ποια είναι φίλε μου Με συγχωρείς που λέω δυστυχία σου Είναι ότι Τον ναζισμό Τον πολεμάνε οι ίδιοι που τον έχουν εκθρέψει Όπως θα σε σώσουν οι ίδιοι που έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση Ναι, την κρίση δηλαδή θα σε βγάλουν από την κρίση αυτή που τη δημιουργήσαν Έτσι λοιπόν οι ίδιοι που εκθρέψαν αυτή την κατάσταση την πολεμάνε τώρα Κατάλαβες δηλαδή τι σώσιμο θα φας το τέλος Και ενώ οι μάχες μένονται κυρία μου και κυρία μου στα τηλεοπτικά παράθυρα Από τους καπεταναίους του δημοκρατικού τόξου Διότι είναι άλλο πράγμα να μάχεται ο δημοκράτης Ξέρω εγώ εκπρόσωπος του Κουβέλη Του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του αντιναζιστή Κατάλαβες και άλλο πράγμα δηλαδή Να... Άλλο, άλλο πράγμα, είναι άλλο πράγμα γενικός Γενικός είναι άλλο πράγμα Συχία σου λέω Σε κάνε ησυχία Μάχονται οι δημοκράτες Βάλε τώρα που το γυρίσαν το παραμύθι Ότι θέλουνε Οι 28 Οκτωβρίου να είναι ένα παλαϊκό όχι Εναντίον του ναζισμού Βέβαια, κατάλαβες Και όπως έγραψα και εκεί στο τον τοίχο, στο site της εκπομπής Ένα αρθράκι Σε πιο βαθιά στο τσουβάλι Διότι μη μου πεις Ότι ξέχασες πριν Πέρσι, πρόπερσι Αντιπρόπερσι 28 Οκτωβρίου Ότι μεταφόβου Θεού Οι σωτήρες μας Πηγαίνανε στις εξέδρες των επισήμων Ναι, διότι υπήρχαν άνθρωποι Που τους ρίχνανε και φάσκελο, Ή κανένα πτύελο Τώρα λοιπόν σε καλούνε να πάτε αγκαλιά Στην 28η Οκτωβρίου Να τους παλαμακίσεις κιόλας Αγκαλιά με αυτούς που σε φέραν Και σε χώσαν σε αυτή την κατάσταση Που οι ίδιοι αντιπαλεύουν Και μάχονται αυτή τη στιγμή τον ναζισμό. Πάντα αντιμνημόνια δικαίου Πάνε οι αγώνες Παρακαλώ Ναι, πολύ σωστά παρατηρείς Ότι έστω και υποσυνείδητα Ο λαός έκανε αντίσταση Την ημέρα του όχι Όχι στον ναζισμό Κατάλαβες δεν το έκανε ας πούμε 25η Μαρτίου Ναι έχεις δίκιο σε αυτό που λες Αλλά κράτα αυτό που σου λέω Ότι οι ίδιοι που σε βγάζουν από την κρίση πέντε χρόνια τώρα Οι ίδιοι αντιπαλεύονται Και μάχονται Με τους καπεταναίους Το ναζισμό Όχι αλοκάρβουνο όχι άλλο κάρβουνο Έτσι λοιπόν τώρα Τα επικοινωνιακά τμήματα των κομμάτων Λέγε ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε Το γύρισε τσάκα τσάκα το παραμύθι Και συνδέει το φασισμό με τα μνημόνια Έτσι Εντάξει ως επικοινωνιακή πολιτική Είναι πάρα πολύ καλή Αλλά αλέξι μου Να μην ξαναπαίξω πάλι το ντοκουμέντο Που έλεγες ότι Αν δεν ήσουν ανάχωμα Θα είχαμε άλλα στην Ελλάδα Κατάλαβες εκείνη τη στιγμή για ποιον ήσουν ανάχωμα Και υπέρ πιανού δούλευες Ήσουν ανάχωμα στη λαϊκή οργή Ήσουν ανάχωμα στο σφάξιμο ε, στο, στην, στην έκρηξη αυτών που σφάζανε Εσύ τα έλεγες Αλέξιμο, μου δεν τα λέγαμε εμείς Βέβαια ως επικοινωνιακή τακτική Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή Διότι όλο θα τσιμπολογήσεις κι εσύ τα ψηφαλάκια σου Τσούκου τσούκου από εδώ από εκεί στις νέες σπιγμομετρήσεις που θα γίνουν εκτός από αυτές που έγιναν ε, την ημέρα ή την επόμενη της δολοφονίας του Φίσα, όπου μετράγατε τι κερδίσατε και ποιος έχασε από τη δολοφονία Ναι, είναι πολύ καλή η επικοινωνιακή τακτική Το θέμα είναι όμως ότι η ζωή μας δεν μπορεί να συνεχιστεί με επικοινωνιακές τακτικές Χωρίστε παρακαλώ. Μάλιστα, μάλιστα Μπαχαλάκηδες είπε τέλος πάντων Εντάξει, δεν πειράζει Δεν με ενδιαφέρει, εντάξει Κατάλαβες, Φτάσαν στο σημείο Να λένε μπαχαλάκηδες Κατάλαβες, τις γριές, τις μανάδες Με τα καροτσάκια Και ανθρώπους που πήγαν με το πρόσωπό τους Να μπουκάρουνε Και τους αναχέτησαν Κατάλαβες, το το δημοκρατικό και δει το αριστερό δημοκρατικό τόξο. Διότι μη μου πεις ότι και μέσα στο δημοκρατικό τόξο δεν έχουμε αριστερά, κέντρο, δεξιά, έξω, δεξιά, ξέρω εγώ, extreme, four, half, κεντρικό, τερματοφύλακα και λοιπό και λοιπό. Έτσι που λες, καλή είναι η επικοινωνιακή τακτική, Αλέξη μου, και αυτή η κίνηση που κάνατε... Αλλά με επικοινωνία δεν γίνεται τίποτα. Yeah. Δεν αλλάζει τίποτε. Yeah. Δεν αλλάζει τίποτε με επικοινωνιακέ τακτικές. Yeah. Εξάλλου, αν ήταν να αλλάξει τίποτε, Αλέξη μου, θα έχει αλλάξει. Yeah. Πώς θα γίνει δηλαδή. Yeah. Γιατί θα ερχόταν μαζί σου και αυτές οι 500.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, άσχετα αν τους βρίζουν κάποιοι, εντάξει, θα ερχόταν μαζί σου και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Κι άλλοι. Δεν γίνεται, όπως λέγαμε και παλιότερα δεν τραβάει το πόνι Θέλει εδώ καλό άλογο, έλξεος <Τελώς> Τέλος πάντων Πάντως Αλέξη μου, με επικοινωνίες και τακτικές τέτοιες Και με τηλεοπτική δημοκρατία <Τελώς> Όπου προσφέρει πλέρια μαστούρα Δεν πρόκειται, δεν, δεν Το παιχνίδι τους παίζεται Τα κόλπα τους ε, ε, υλοποιείται Και χώνεται πιο βαθιά την κατάσταση Βέβαια πάντα, πάντα θα επιμένουμε μες Για μερίδα του λαού Η οποία πραγματικά υποφέρει yeah. Διότι αν δεν το πήρες χαμπάρι Η κυρία Λαγκάρν Παρομοίωσε την Ελλάδα Ο μολυσμένο χέρι ναι, το σμόλισμένο χέρι Και γι' αυτό δεν έγινε γρήγορα αναδιάθρωση του, του χρέους το ερώτημα, το ερώτημα ήταν πότε και πώς θα κοβόταν το χέρι Το θέμα ήταν να σταματήσει η μετάδοση της μόλισης Ώστε να μην καταρρεύσει το σύνολό του στο πολιτικό σύστημα Αυτά λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Μας λένε ακόμη και σήμερα ακόμη Και, σήμερα, και η οι υποτακτικοί του οποίου δημοκρατικά Δημοκρατικά, δημοκρατικότατα Έχετε στείλει εκεί που στείλατε Δεν έχουν απάντηση Κατάλαβες Κάποτε ο ασθενής μπήκε στο γύψο Τώρα ήταν το χέρι μολυσμένο Και έπρεπε να κοπεί Γενικώ δηλαδή να δούμε πότε Θα του κόψουν και το κεφάλι Να τελειώνει αυτή η κατάσταση Έτσι είναι Στο χειρουργικό κρεβάτι Δεν μα έλεγε ο άλλος κάποτε και τον έχωσε στο γύψο τον ασθενή. <μμή> <Μπάβο. μή> Τώρα λοιπόν το χέρι. Άντε προχωράει η μόλυνση, γάγκρε να είναι αυτή. Θα φτάσει και στο κεφάλι να του το πάρουν το κεφάλι να τελειώνει η κατάσταση. <μή> το ερώτημα λοιπόν για την κυρία Λαγκάρντενα ήταν πώ, πότε και πώ θα κοβόταν το χέρι. Το θέμα ήταν να σταματήσει η μετάδοση τη μόλυνση, διότι εσύ είσαι μολυσμένο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε και θα ε, Παγκοσμίω, θα βούλιαζε ο πλανήτη σου λέω θα, θα, θα, θα τελείωνε ο πλανήτης και βέβαια δεν μπορείς να περιμένεις καμία μα καμία αντίδραση από κανέναν όταν διαθέτεις ας πούμε πρόεδρο της δημοκρατίας ο οποίος ούτε καν μιλάει την ελληνική δεν την μιλάει την ελληνική διότι ακούσατε όλη τη δήλωση χθες του πρόεδρου πολέμαρχου παπούλια ο οποίος σαν πρόεδρος Δήλωσε επιλέξη Σαν πρόεδρος Θα πολεμήσει ή πολεμάει Το ναζισμό Προσέξτε το τονίζω Σαν πρόεδρος Δεν είπε ως πρόεδρος Είπε σαν πρόεδρος Και φυσικά είναι σαν πρόεδρος Κατάλαβες Μαριονέτα είναι σαν πρόεδρος Δεν είναι ως πρόεδρος Αυτή είναι κατάλαβες η πολεμαει τον ναζισμο προσεξτε το τονιζω σαν προεδρος δεν ειπε ως προεδρος ειπε σαν προεδρος και φυσικα ειναι γλώσσα Την οποία μάχεται η ρεπούσενα και η παρέα της Ο κύριος Παπούλιας μας είπε σαν πρόεδρος Όχι ως πρόεδρος Παρακαλώ Ναι ναι αυτά τα είχε πει και παλιότερα Ότι πολέμαγε Ναι ναι Ήταν από 13 χρονών στο βουνό και πολέμαγε τον ναζισμό Όπως πολεμάει ο Βορύδης σήμερα τον ναζισμό Λέω ο, ο Λέω Είναι παλιά ιστορία αυτή. Τα είχε πει στη Θεσσαλονίκη. Ότι από πιτσυρίκη Από 7 χρονών είχε βγει στο καραούλι και περίμενε το Χίτλερι. Το Χίτλερι τον περίμενε στη γωνία και ο Χίτλερι χέστηκε πάνω του. Σου λέω. Τα έκανα πάνω του. Λοιπόν που λε, επαναλαμβάνω. Ποιο να απαντήσει και τι. Όταν η κεφαλή τη Δημοκρατία σου λέει ότι είμαι σαν πρόεδρο και όχι ω Πρόεδρος. Κατάλαβες σαν πρόεδρος. Λοιπόν, οπότε. Τι περιμένεις τώρα, εσύ? ξέρω τι θα γίνει τώρα αν ε, με την καινούργια κατάσταση θα είναι ο, ο φίλος μας ο Σόιμπλε εκεί στα, μέσα και στα έξω των οικονομικών τυ, της Ευρώπης ή δεν θα είναι, δεν ξέρω, θα, θα, θα μιλήσω με την Αγγέλα και θα σας μεταφέρω το ρεπορτάζ αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ακόμη ε, ομιλεί και λέει τα δικά του ο Σόιμπλε και μας είπε ότι τέλος τα χρήματα για θέσεις εργασίας στο Νότο. Άρα δεν ρε φύγετε από εδώ που θέλετε και δουλειά στο Νότο. Είμαι και εγώ λέει υπέρ της ανάπτυξης και των περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά ο καλύτερος δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η λογική δημοσιονομική πολιτική και για τα ρυθμίσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ο διάλωρε που θέλετε δουλειά. Ο καλύτερος δρόμος είναι να σας τα πάρουμε όλα για να σωθούν οι τράπεζες. Και να τα παίρνουμε και εμείς που σα δανείζουμε Διότι πρέπει να οικονομήσουμε Αυτό είναι ο καλύτερος Δεν είναι ο τρίτος δρόμος αυτός Είναι ο δρόμος του Σόιμπλε Και φαντάζομαι ότι σε μερικά χρόνια Θα υπάρχει και ο οδός Σόιμπλε Σε όλες τις πόρτες Σε όλες τις πόρτες είπα, ναι, Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, Όπου ξεπατώθηκα στο γέλιο προχθές Παίρναγα από έναν δρόμο Και έγραφε οδός Γρηγόρη Λαμπράκη Δημοκρατία. Ναι Έτσι έγραφε Διότι βάζουν ξέρεις και επεξηγήσεις Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι Αυτοί που έχουν δώσει το όνομά τους Έγραφε λοιπόν ε, Ο δός Γρηγόρη Λαμπράκη Αγωνιστή της Δημοκρατίας Ορίστε παρακαλώ Ναι Ναι Σωστά σωστά, σωστά. Διότι πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος μας εδώ ανέγραφε. Αγωνιστή της ελευθερίας Αυτό που πραγματικά ήταν ο Λαμπράκης Θα είχε πρόβλημα η ίδια η δημοκρατία Όμως σε λίγα χρόνια εδώ πέρα Θα δούμε και ο δος Σόιμπλε ε, Αναμορφωτή της Ελλάδος Ξέρω εγώ λυτρωτή Σωτήρα της Ελλάδος Κάτι τέτοιο Μη μου, κρυφογελάτε. Μη μου κρυφογελάτε Αυτά που λέγαμε πριν 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια Επιστημονική φαντασία ήταν Και μας ξεπεράσανε Αυτά που λέγαμε όλοι στις παρέες, στα καφενεία, δημοσίως Απ' τα ραδιόφωνα Λοιπόν, μας ξεπεράσανε Μας ξεπεράσανε σου λέω Τριχάτε, τριχάτε παιδιά Δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας πενταμινίτικες Σε δήμους και περιφέρειες Αφορά ανέργους οι οποίοι δεν έχουν ε, ούτε ένα εργαζόμενο στην οικογένεια Άιτε ωρε σωθήκατε Ξεκίνησαν τα πενταμινίτικα, Τα πενταμινίτικα. Ξεκίνησαν τα πενταμινίτικα. Δέκα χιλιάδες Έλληνες θα σωθούνε Διότι θα προσληφθούνε για πέντε μήνες Μεμόρια ε, για κάθε μήνα ανεργίας Μέχρι περίπου Άμα είσαι καραφλός έξι περισσότερα μόρια αν είσαι, ξέρω εγώ, κάτοικος του πλανήτη, ξέρω εγώ, Ανδρομέδα, έχεις περισσότερα μόρια. Τρεχάτε, τρεχάτε, θα σωθείτε, θα σωθούμε. 10.000 για 5 μήνες εργασίας. 10.000 θέσεις για 5 μήνες εργασίες. εργασίας. Εργασίας. Τα πήραν όλα και όπως είπε και εκείνος εκεί ο σοφός, άμα σου πάρουν το φαΐ μπορείς να πεινάσεις, το φαΐ θα ξανάρθει ίσως κάποια στιγμή. Άμα σου πάρουν την αξιοπρέπεια, αυτή δεν επιστρέφει με τίποτα. Κυρία μου και κυριέ μου, και ενώ η φύση εισήχαζε, ενώ οι πατριώτες πολέμαρχοι του δημοκρατικού τόξου με... φύλαγαν τα καραούλια, μη και περάσει ο ναζισμός, ή μάλλον τι φύλαγαν τα καραούλια. Ή έκαναν γιούργια κανονική δηλαδή, από δεξιά ήταν εκεί στο Μετερίζιο Βορύδης, απ' την άλλη ο Μπουμπούκος και άλλα τέτοια δημοκρατικά τοξόπουλα, την ώρα λοιπόν που γινότανε ο Κριτσπέταλος κυριολεκτικά ε, με αυτές τις μάχες στη... στο εθνικό μας κενοβούλιο συνέβαιναν πράγματα και θάματα. Μίλαγαν λοιπόν θέλαν μάλλον σε ένα νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια μιλάγα για τα βοσκοτόπια είσαι εσύ χάρη, ας πούμε θα έχεις αυτό το δικαίωμα να βοσκάσει και διάφορα άλλα τέτοια πήγαν τσακ να περάσουν που μια τροπολογία η οποία αφορούσε το μαύρο χρήμα κατάλαβες που έχει ο οποιοςδήποτε από οποιαδήποτε πηγή ακόμα και ναρκωτικά α πούμε και μπορεί να το ξεπλύνει πρόσεξε μέσω εφοπλιστικών επιχειρήσεων offshore δηλαδή και να το γυρίσει πεντακάθαρο στην Ελλάδα σύμφωνα με το με αυτά που κάρφωσε ο Χρυσοχοήδης την τροπολογία αυτή έφερε προς ψήφιση ο Υπουργός Δικαιοσύνης από της Δικαιοσύνης Αθανασίου κατάλαβες την ώρα που γινότανε, τις... ναι ο ίδιος που είπε αυτά που είπε για την ε, απόφαση του Αρίου Πάγου ναι σου λέω κατάλαβες λοιπόν πήγαν να περάσουν ενώ γινόταν τις τρελείς αυτό τον Αθανασίου, εκείνο που τον ενδιέφερε, διότι είναι και αυτό στο δημοκρατικό τόξο. Μην μου ξεχνά το δημοκρατικό τόξο, σε παρακαλώ! Λοιπόν, τσακ! Πήγε να ρίξει μια. Να περάσουμε μια τροπολογιούλα ρε παιδιά μεταξύ μα. Δεν έχει σημασία τι λεφτά έχει ο άλλο σε offshore. Αν είναι από μίζε, αν είναι από ναρκωτικά, αν είναι από πεδεραστίε. Αν είναι από τι. Να τα ξεπλένει ο άνθρωπο με την αγορά, ξέρω εγώ, εφοπλιστικών. Πώ εκεί, ε. Με το χον κάτι τέτοια τέλος πάντων να μην σε κουράζω να το περάσουμε το θέμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τσακατσάκα να το περάσουμε το θέμα. Και το Και την πέσανε στο χρυσοκοίδι διότι είναι αρμοδιότητά του και λέω όχι ρε παιδιά. Δεν την έφερα εγώ την τροπολογία. Ο Αθανασίου την έφερε. Α, ε πώς. Δίκαιος άνθρωπος αυτός ο ε, πώς, τι άλλο θα ήταν. είναι ο άνθρωπος. Ήξερε κάτι ο Πρωθυπουργό για αυτό το πράγμα. Ο Πρωθυπουργό της χώρας ήξερε κάτι. Ε, τον ενημέρωσε ο κύριος Αθανασίου τον κύριο Σαμαρά. Τι, <Τι> γίνεται ρε μάγκα μου, τι, <Τι> ακριβώς συμβαίνει. το <Τι> <Ορίστε>, παρακαλώ. Α, Σε, σε Έχασα ότι έχει και πρόβλημα με την όραση ο πρωθυπουργός Αλλά πρόβλημα με την ακοή δεν έχει ρε παιδί μου Θα μπορούσα να του πάρει ένα τηλέφωνο Να του πει να πούμε αρχηγέ Αρχηγάρα μου το και το να πω. Λες να μην ήξερε τίποτε Διότι Διότι Εδώ κάποιος το έχει εμπνευστεί αυτό το πράγμα Κάποιος το σκέφτηκε Κατάλαβες σε ένα νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια στο τονίζω έχει τη σημασία του να θέλει ο Υπουργό από τις να ξεπλύνει να περάσει τροπολογία για να ξεπλύνει τα δισεκατομμύρια τα μαύρα δισεκατομμύρια προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες όποιες και αν είναι αυτές κάπως έτσι θα τις έλεγε ένα νομικός τέλο πάντων για δραστηριότητα μέσω εφοπλιστικών επιχειρήσεων κατάλαβες και μετά μέσω οποιασδήποτε offshore να επιστρέφει ξεπλυμμένο το χρήμα πεντακλίνερα πεντακλίνερα πεντα ρε παιδί μου να, να συνεχίζουν οι σωτήρες να μασώνουν to... τι έγινε ρε παιδιά σύσσοι παλαμακιστές εκεί αυτής της κατάστασης εννοώ τις ε... Ε, όχι, τις διακυβερνήσεως τέλος πάντων θα μας πείτε τίποτε ο, ο κύριος Αθανασίου διότι πρόκειται περί κυρίου έτσι σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή δεν έκανε μόνο αυτό α, σωτιμάζει και αντιρατσιστικό νομοσχέδιο εδώ σε έχω μάλιστα δεσμεύτηκε ο κύριος Αθανασίου ότι πολύ σύντομα θα μας φέρει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο κατάλαβες και όσον ο Σονούπο δηλαδή δεν θα μπορείς να κάνεις κύχ διότι θα θεωρήσει ρατσιστής και οτιδήποτε άλλο ορίστε παρακαλώ Ακριβώς ναι. Ναι. Ναι. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν Ο οποίος ήθελε μετα... Καλά, πολύ σωστά λέει εδώ ο τηλεαγροατής Θα έχουνε τί Κάνε νομοσχέδιο Όχι για τα βοσκοτώ, πια ξέρω εγώ Για άλλο θέμα Λοιπόν, και θα το περάσει Αλλά το θέμα είναι το εξής Όταν είχε δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση Λέγαμε διάφορα για το τι μπορούν να σου προσάπτουν με το, με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και είχαμε αναρωτηθεί τότε είχαμε αναρωτηθεί τότε υπάρχει μεγαλύτερος ρατσισμός από την αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής κατάστασης ενάντια σε μερίδα θέλεις σε μερίδα του ελληνικού λαού για, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους δεν μιλάμε για έναν και δύο δεν είναι ρατσισμός όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ρατσισμός. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι είναι. Βέβαια, βέβαια το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο μαζί με την κατάσταση... ορίστε παρακαλώ. Θα τα απαντήσουν οι νομικοί Ρωτάει ένα φίλος εδώ Αν τα χρήματα τα οποία βγαίνουν από τράφικινγκ Από ναρκωτικά και τέτοια Και ξεπλένονται μέσω της τροπολογίας Του Αθανασίου Αν τον κάνουν συνένοχο Στην κοινή λογική τη δική μας Τον κάνουν συνένοχο Εδώ όμως μιλάμε για νομική τέχνη Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις Τι σου έλεγα λοιπόν, Κάτσε να θυμηθώ Μπράβο. Λέγαμε λοιπόν για εκείνο το νομοσχέδιο ότι θα σου προσάπτουν ό,τι γουστάρουν Όποια στιγμή γουστάρουν Αν είσαι απέναντι από τις θέσεις τους Και από τα εγκλήματά τους γενικά Τώρα ειδικά Που έχουν δημιουργήσει και το δημοκρατικό τόξο Που, που μάχεται τον ναζισμό Πάρα πολύ απλά Εδώ σου μοίραζαν τα μπελίτσες Μέχρι προχθές Είσαι ο έτσι, είσαι ο αλλιώς είσαι... Τώρα θα σε πηγαίνουν και για κατηγορούμενο Διότι όπως καταλαβαίνει, Το δημοκρατικό τόξο αυτό όλο. Λοιπόν δεν, λέει, δεν σηκώθηκε να πει όχι στον Αθανασίου Και στα κόλπα που κάνει Με τις τροπολογίες Και όλα αυτά τα πράγματα Καταλήγοντας λοιπόν Ότι το αντιραστιστικό νομοσχέδιο Θα το φέρει ο ίδιος άνθρωπος Τον οποίο ο φίλος τηλεακροατής στη, Στο μυαλό του μέσα αναρωτιέται Αν είναι συνένοχος στην, Στο ξέπλυμα Μαύρου χρήματο Από εγκληματικές ενέργειες Τράφικινγκ και λοιπά και λοιπά Και, τα Λιμπάν, και τα θα έλεγε κάποιο. εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι στο είπα και από την αρχή ήσυχα κάνε ησυχία και κοιμήσου ήσυχα όχι μόνο γιατί πια η καπεταναίη τύπου βορύδη πολυμάνε τον ναζισμό κοιμήσου ήσυχα σου λέω Τώρα κοιμήσου δυο φορές ήσυχα διότι ο Μπένι από την Αμερική που βρίσκεται πήγε το παλουκάρι ρε παιδί μου στην Αμερική κάτι εργασίες τάχη αρχηγός κόμματος είναι, η υπουργός εξωτερικών είναι μας είπε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση πριν την έξοδα από την κρίση τα πράγματα τελειώσαν τελειώσαν τα πράγματα είμαστε στην τελική φάση βέβαια Εκείνο το οποίο δεν μας λέει ο, ο φίλος μας Ο αγαπημένος μας Μπένις Είναι πόσο θα κρατήσει αυτή η τελική φάση Πόσο λες εσύ να κρατήσει αυτή η τελική φάση Πόσο Λίγο ε ναι. Το λίγο είναι και αυτό θα Βάλουμε και αυτό μια ποσοτική κατάσταση Λοιπόν αυτά δεν μας λέει ο φίλος μας Ο μένι, Ο οποίος πήγε σε μια συγκέντρωση και τα από αυτά όπου είχαν προσκληθεί πρόεδροι και στελέχοι ελληνοαμερικανικών φορέων στη Νέα Υόρκη λοιπόν ο πρόξενας, ο Ηλιόπουλος, τον καλωσόρισε, του είπε καλώς ήρθες παιδί μου παίρνα δίπλα, υπάρχει δική αίθουσα και φαΐ για σένα, μην ξεφτιλιστούμε μπροστά στους άλλους εδώ Λοιπόν, βρισκόμαστε στην τελική φάση τέλος, ο αντιπρόεδρος και ο υπουργό. Απί των εξωτερικών, κύριος Ευάγγελας Βενιζέλος. Πήγε παιδί μου, πήγε, πήγε ο άνθρωπος ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 68ο Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Α, παπά, πα. Α, εκεί μίλησε και ο... Αλλά ο άλλος μίλησε στους ηγέτε για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Γεώργιος. ναι, <laughs> πα, εδώ, να πούμε, του είπε μάγκε. Δηλαδή αυτός τώρα ξέρεις μι, μιλάει ρε παιδί μου καθώς πρέπει δεν, δεν τους είπε μάγκες τους είπε, αλλά ε, εμείς να το μεταφράσουμε μάγκες τέλος τελείωσαν τα πράγματα Είμαστε στην τελική φάση πριν την έξοδο από την κρίση ένα τσακ κάναμε και βγήκαμε από την κρίση Γι' αυτό σου λέω εμείς σου τώρα δυο φορές ήσυχος Μία που οι καπετάν βορείδιδες που λυμάνε μέσω του δημοκρατικού τόξου του ναζισμού και την άλλη ότι το τσακ, στο παρατσάκ δηλαδή, βγαίνουμε από την κρίση το είπα αντιπρόεδρο και υπουργό επί των εξωτερικών. Κυρία μου και κυρία μου. Πάντως ε, βγαίνοντας μάλλον εφόσον είμαστε στην τελική φάση για να βγούμε από την κρίση εκείνο που είναι σίγουρο πια είναι ότι ετοιμάζουν οι εταίροι σου νέα μέτρα για το 2014 όπου δεν υπάρχει προϋπολογισμός για την Ελλάδα για το 2014 αν δεν συνεχίσει να παίρνει φόρους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ Αυτό το υποστηρίζουν οι πραγματικοί τύποι που σε κυβερνάνε η Τρόικα δηλαδή γιατί το δημοσιονομικό κενό μέχρι το 2016 Όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο ορατό Γι' αυτό λοιπόν Περιμένετε καινούργια μέτρα το 2014 Αυτά στα λένε Αυτοί στους οποίους Δεν μπορούν να πούν ούτε ένα όχι Λε... Ναι σε όλα Όπως λένε Μες στο κενοβούλιο ναι σε όλα Λένε και στην Τρόικα ναι σε όλα Αυτοί λοιπόν Άσε τα ωραία όπω σου λέει ο... που τώρα Σου λένε ότι για το 2014 ε, ε, ε, ετοιμάσου έχουμε και άλλα καινούργια μέτρα και βέβαια περίμενε να σχηματιστεί η, η κυβέρνηση της ε, Παναχράντου κυρίας Μέρκελε και θα τα ακούσει σωσονούπο τα Μαντάτα θα σουρθούν. Βλέπεις τις Αμερικάνικες ταινίε ρε παιδί μου Εκεί που σου λέει όταν σε συλλαμβάνει ο Απάτσι ε, Ό,τι πεις Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου ε, Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν ε, Με την ε, Ελληνική Ελληνική εφορία Ό,τι δηλώσει λέει Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας Θα κάνουν διασταυρώσεις Τα στοιχεία που υποβάλλονται τώρα Και ε, αν δεν θα έχεις να τα δικαιολογήσεις και με το πόθεν το πόθεν ναι σε περιμένουν πολλά δινα ελινάρα μου διότι όπως λέγαμε παλιότερα η εξυγείανση παρακαλώ έτσι έτσι ναι ναι ναι. Life, oh, ναι ναι ναι Ναι ναι yeah, yeah, yeah. <messaging> Σε λίγο ναι Λοιπόν που λε μου τι λέγαμε <σ chủ> Αυτό λέγαμε λοιπόν Ό,τι πει, Ό,τι δηλώσεις μάλλον θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου bzw. Πρόσεξε Δεν θα χρησιμοποιηθεί για την καλλιτέρευση ρε παιδί μου, το ξέρω εγώ, της, ε, ε, της πρακτικής μηχανής των φόρων, ξέ, ξέρω εγώ κάτι Ενάντιον σας. Ενάντιον σας. Όλα είναι εναντίον σας. <Κι> Σδίδουν 700 εκατομμύρια χρέη προς το δημόσιο από την ΕΙΔΑΠ γιατί τώρα θα... θέλουν να την uh, πουλήσουνε. Λοιπόν, να, την, να είναι καθαρή μη και μεταφερθούν τα χρέη στους ιδιώτες ε, κατάλαβες υπό την πίεση της κουρέβουν λοιπόν κουρεύουν το χρέος της ΕΙΔΑΠ ή έλα μωρέ τώρα στο δημόσιο κατάλαβες θα τα βρούμε αυτά τα 700 εκατομμύρια από συνταξιούχους από, από υπαλλήλους όσοι μήνα να δουλεύουν τέλος πάντων και θα τα σβήσουμε διότι πρέπει την ΕΙΔΑΠ να την παραδώσουμε 5 σε αυτούς οι οποίοι θα την αγοράσουν και πάρουν κανένα οι άνθρωποι σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή <Συσίλω> άλλο μπουμπούκι καινούριο έχουμε στο τιμόνι του Ταϊπέδ κυρία μου και κυρία μου <Συσίλω> τον uh, <Συσίλω> Μανιατόπουλο <Συσίλω> έφυγε ο Σταυρίδης <Συσίλω> θυμόσαστε και τις φωτογραφίες που πανηγύριζε ο άνθρωπος που πούλησε τον ΟΠΑΠ και πήγε με τον τζετ του αγοραστή βολτίτσα και έπαινε τις αμπάνιες του και, και φωτο... έβγαζε και φωτογραφίες με την αεροσυνοδό εκεί του διότι δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του τέλο πάντων Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε το Μανιατόπουλο Στο ΤΑΙΠΕΔ Διότι ήταν oh καινή η no θέση Μη μείνει καμιά θέση καινή Τίποτε λοιπόν τέλο πάντων Και Ο Μανιατόπουλος βέβαια ήταν στην ΠΠ Και Ο Πεπονής Τον έβαλε στο δημόσιο Στη θέση του Προέδρου και διευθύνοντας συμβούλου όταν εξαγόρασαν την Έσο Πάπα κατάλαβες αυτός λοιπόν αποφάσισε ότι την εταιρεία θα τη λένε ΕΚΟ ξέρετε την ΕΚΟ μετά από την Έσο Πάπα και Προ... ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας την αναμόρφωσε κατάλαβες και τώρα λοιπόν πάει να αναμορφώσει και τον Ταϊπέδ Αναμένουμε, αναμένουμε Ναι, αυτό είναι ένα Ένα βήμα πριν την έξοδο από την κρίση mm -hmm. Παρακαλώ Ευχαριστώ mm -hmm. Θα σου πω τώρα to... Πάντα βάζω ωραία τραγούδια Κοίταξε να δεις. Α Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σιδερένιου, τον το Σιδερένιο τον είχες δει με μια αεροσυνοδό και μετά το γιο με μια σχεδι η είναι, σχεδιάστρια, αεροναυπηγό. Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, το Μανιτόπουλο δεν θα τον δεις με τέσσερι αεροσυνοδόσει. <σοίλιο> θα τον δεις με πιλότο. <σοίλιο> με πιλότους μάλλον. Δεν <σοίλιο> πάνε χαμένα τα παιδιά, ρε. Παρακαλώ <laughs> Κατάλαβες διότι αυτοί έχουν φωτεινό παράδειγμα Έχουν το φωτεινό αστέρι που τους οδηγεί mm -hmm. Πως απέφτανε στη μαρμήτα διαφορετικά νομίζεις mm -hmm. Παρακαλώ mm -hmm. Ναι ναι ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ Λοιπόν <laughs> Έτσι που λες Και <laughs> λοιπόν, το μεταξύ εσύ κάτσε να σε προσγειώνω εγώ Από τον Ιανουάριο μεθαύριο μπαίνει σε λειτουργία το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών Οπότε τι σημαίνει αυτό Ότι μπαίνουν σε ισχύ οι κατασχέσεις για χρέη στο ΉΚΑ στο ΝΟΑΕ και λοιπά και λοιπά παιδιά Καταχέστε Ε κατασχέστε παιδιά. Όχι καταχέστε <laughs> <laughs> Καταχέστε σεις, εσείς του. Αφήστε αυτούς να κατάσχουν Και εσείς κατα... καταχέστε τους <Και> Κυρία μου και κυριέ μου Η Γιάννα μιλάει ως εκπρόσωπος Μία είναι η Γιάννα Μία είναι η Γιάννα ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού Και σε πιάνει μια, ένα δάκρυ κοιλάει, σε πιάνει μια συγκίνηση ρε παιδί μου Σε, σε, σε πιάνει ένα, ένα τσίρνιασμα Που θα λέγαμε στην αρχαία ελληνική Διότι σου είπε Η Γιάννα Η Γιάννα μας Περιμένουμε από τη Μέρκελ να μας σεβαστεί Παπά, παπά, παπάκι πα, πα, πα, πάει στην ποταμιά! Περιμένουμε από τη Μέρκελ να μα σεβαστεί. Ακριβώ θα μα σεβαστεί όπω τέλο πάντων έχουμε και το παράδειγμα των τριών, τεσσάρων, πέντε τελευταίων χρόνων. Θα μα σεβαστεί όπω ακριβώ σεβάστηκαν οι πατριώτε τη, του κατοίκου του Κομμένου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων και άλλων περιοχών τη Ελλάδα. Κατάλαβες διότι όπως λέγαμε χθες Τους γεμίζουμε πια τα όπλα Πληρώνοντας τους φόρους Με, τα, με αυτά τα όπλα μας εκτελούν Δεν έχουν σφέρες τώρα Τους τα γεμίζουμε εμεί οι ίδιοι τα όπλα Και μας εκτελούν Κατάλαβες Στο εχθές η Τρόικα Μην ζήτα ρύθμιση χρεών Αφού πληρώνεις τους φόρους Είσαι μια χαρά Οπότε λοιπόν δύο τινά μπορεί να συμβούν Ή θα πάψουμε Να τους γεμίζουμε τα όπλα Πληρώνοντας φόρους Ή θα περιμένουμε Αυτό που είπε η Γιάννα Κατασυγκινημένη Να μας σεβαστεί η κυρία Μέρκελ Με ένας λυγμός δεν μπορώ Αφήστε με να κλάψω κλαψ, ε, Κλάψω ελεύθερα Να κλάψω ελεύθερα ρε παιδί μου Μισό λεπτό να σκουπίσω το δάκρυ Καλά, Καλά αυτό το παιδί ρε παιδί μου ο Σαμαράς τι μια άλλο το έκανε. Πέτα Κουστακή, το έκανε το... Άρταγιάννενα, λεπέ. Λουφορείο. Πάλι ταξίδι πάει στο τέλος της εβδομάδας στην Αμερική. Να πάει λένε, α πα, θα συναντηθεί με οικονομικούς παράγοντες ο Αντώνης. Καινούργιο οικονομική παράγοντες Διότι το κόλπο είναι απλό ρε. Ε, κόβει εσένα ρε, ρε... Πώς γίνεται η ανάπτυξη. οικονομικού παράγοντε, ντόπιους οικονομικούς βιοχάλκο, διάφορα και πας και συναντιέσαι με άλλους οικονομικούς παράγοντες Όξο, για να τη φέρεις στην ανάπτυξη να σου έρθει έτσι κατά κέφαλα Μπαμ, μπαμ και κάτω να σου έρθει η ανάπτυξη Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι, δίκιο σου χρωστάω και αυτό το ρεπορτάζ, θα το τελειώσω. Είναι λίγο δύσκολο. Διότι στι 8 Αυγούστου που είχε πάει κάτω. Στι 8 Αυγούστου που είχε, πότε είχε πάει κάτω, μέσα στον Αύγουστο, κατά καλό καιρό, την ώρα που οι Ελληνάρε κάναν τα μπάνια του και ονειρεύονταν την επανάσταση του Σεπτεμβρίου, βαριά Οκτωβρίου να ψυχνάνε λίγο καιρό, ψηφίστηκαν νομοσχέδια μεγάλε. Ένα εκ των οποίων θα στο φέρω εδώ αναλυτικά, όπου θα τραβά τι τρίχε τη φαλακρή κεφαλή σου. Θα τι τραβά. Ψηφίστηκε τώρα, να δούμε, με την επάνωδο. Με την επιστροφή του κυρίου Σαμαρά, τι νομοσχέδια θα φέρει. Εξάλλου μην ξεχνά ότι έχουμε και την τελική ιστορία με την αγορά για την υδροδότηση των νησιών. Από τα φιλαράκια G2G τα λέγαμε τι προάλλες του ουβριούς Κυρία μου, κυρίε μου, πάρα πολύ απλά. Ξέχασε το μνημόνιο τσάκα τσάκα, διότι πολεμάς τώρα με το δημοκρατικό τόξο τον νατζισμό. Τη λίστα Λαγκάρτ πώ την ξεχάσαμε, Μεγάλη, έτσι τσακα -τσακα. Τσακα -τσακα. Στο τέλος του 2013, μεθαύριο δηλαδή, παραγράφονται όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις πριν το 2008, διότι είναι ο νόμος της πενταετίας, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι. Οπότε οι καταθέτες της λίστας Λαγκάρ θα είναι ανέπαφοι για ό,τι έβγαλαν στο εξωτερικό αν είναι αδίκημα ας πούμε, διότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι απαταιώνες, αν κάποιοι είχαν μαύρο χρήμα ήταν είχαν αναδικήματα θα παραγραφούνε του 2008 που είναι η λίστα τώρα το δι, τέλος του 2013 παραγράφονται πως είπες και την ξεχάσα πάει η λίστα Λαγκάρτ έπαξε η λίστα Λαγκάρτ εντάξει δεν πουλάει και το σύριαλ Τσοχαντζόπουλου λοιπόν πα, μπουμ, μπουμ, μπουμ. αλλά είπαμε τώρα κάνε κράτη σε επόμενες μέρες μέχρι να μοιράσουν πάλι την πίτα με τις σφιγμομετρήσεις θα πολεμάνε τον αζισμό κυρία μου και κυριέ μου αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν πάντα Αλλά πάνω απ' όλα Εκείνος που κάνει ό,τι γουστάρει Παραπάνω από όσο του γουστάρει Είναι ο φίλος μας Ο κύριος Μπένις Αρχηγός του Πατριωτικού Πασόκαιος Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεω Και υπουργό Εξωτερικών ε, Λοιπόν Και πολύ απλά Έκανε Ο κύριος Μπέννη, Συνομιλητή του κατοχικού καθεστώτος Της Κύπρου Πρόσεξε την Ελλάδα και από τη Νέα Υόρκια που βρίσκεται όπως είπαμε στην 68 η των Ηνωμένων Εθνών τη είναι; κάνει τετραμερή συνάντηση για το Κυπριακό πρόσεξε οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι πανηγυρίζουν για αυτή την ιστορία λοιπόν, διότι γίνονται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εγκληματιών του ΟΗΕ δηλαδή και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται δεν αποκλείεται να δούμε ένα καινούριο Σχέδιο Ανάν Για την Κύπρο Κατάλαβες και μην ξεχνάτε Ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος Είναι αρκετά χρόνια νεκρός Για να πει όχι Τώρα έχεις πως τον λένε αυτόν του... Που αναγκάστηκε για αυτός να μπει στο μνημόνιο Στην Κύπρο τον Αναστασιάδη Βέβαια Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Στο ίδιο τραπέζι Χωρίστε παρακαλώ Ναι, δεν, αυτοί, πρόσεξε, μπορεί να πάρουν μια αναβολή στα σχέδιά τους, να δώσουν μια αναβολή μάλλον στα σχέδιά τους για κάποιους λόγους, αλλά αυτό που θέλουν να κάνουν θα το κάνουν. Κατάλαβες, εδώ μιλάς στις ε, ε, εντόπιες κοινωνίες ε, για πραγματάκια τα οποία τα αφήνει ο ένας, τα συνεχίζει ο άλλος. Κυρία μου, κυρία μου, δεν παίζονται με τίποτα αυτοί. 900.000 ευρώ θα δώσουν στον για να μάθουμε τα οικονομικά μας προβλήματα Πρέπει να μας τα πει ο ΟΣΑ Και θα τον πληρώσουμε 900.000 ευρώ Δεν υπάρχει δηλαδή ένας Έλληνας οικονομολόγος 10 Έλληνες οικονομολόγοι 50 Έλληνες οικονομολόγοι Να κάτσουν κάτω Και να σου πούν αυτά είναι τα οικονομικά σου προβλήματα Αυτή είναι η κατάσταση Πρέπει να πληρώσεις 900.000 στο, ε, Στον ΟΣΑ για να μάθεις τα οικονομικά σου προβλήματα Το, Την ιστορία με τα φάρμακα στην Ελλάδα φίλε και φίλοι Τη γνωρίζετε Πάρα πολύ καλά Αν δεν τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά Τη νιώσατε στο πετσί σα Όσοι τέλο πάντων έχετε τη δυστυχία Να χρειάζεστε φάρμακα Για σας ή για την οικογένειά σας Λοιπόν... Τα φάρμακα, καταρχάς τα αντιπηρετικά μπαίνουν τα σούπερ μάρκετ αναλγητικά βιταμίνες και, τα, ε, και διάφορα άλλα και θα υπενθυμίσω στους φίλους φαρμακοποιούς αυτό που τους λέγαμε πριν δύο-τρία χρόνια, ότι θα έρθει και η δική σας ώρα ήρθε λοιπόν σιγά-σιγά τώρα όλο το άλλο πανηγύρι που γίνεται με τα φάρμακα το γνωρίζετε και θα έλεγα όπως είπα και πριν για ακόμη μια φορά ότι το νιώθετε στο πετσί σα όσοι έχετε τη δυστυχία να ε... χρειάζεστε φάρμακα yeah. και βέβαια μην ξεχνάς ότι επί της υγεία έχουμε τον σοβαρό υπουργό Μπουμπούκο ο οποίος μάχεται και αυτός τον ναζισμό μην το ξεχνάς ποτέ είναι στο δημοκρατικό τόξ και μάχεται τον ναζισμό Παρακαλώ. Γιατί... Έχι, έχι, έχι, έχι. <�οχές> Αυτός δουλεύει και βγάζει το μεροκάματό του. Είναι μια χαρά παιδί που λες που πουλάει αυτά που πουλάει. με το κάνω και διαθύμιση. Κτάνοντας το τέλος, ακούστε ένα καταπληκτικό ελληνικό σε διασκευή και θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Όταν οι μουσικοί γνωρίζουν μουσική και έχουν κέφια, αυτά γίνονται. Μουσική Κυρία μου και κύριε μου, τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, ε, για τι ε, πολύ έξυπνε παρατηρήσει σα. Και ευχόμεθα να είσαστε πάντα πολύ καλά. Μα πάντα. Γεια και χαρά σα. You know it doesn't make any difference if she's hot or cold. Well, I looked at the clock, I glass one, Come my on, baby, let's have a little fun. I said, my baby, run the river, fucking steady room. Oh. Stay the road You know it doesn't make any difference Radio Alta, FM Stereo